Για τον πρωτοργό μα το γράψω, στην άδελφε! Πολύπαιδευμένη σύντροφοι. Τώρα γυρνάμε εμεί είμαστε σε, σε ένα καμιώνι και ξέρει τι ταιριάζει με το καμιόνι. Πάλι καλά που δεν είστε σε αυτή την καναδέζα την εύκολη που η καναδέζα ταιριάζει με την τροτέζα! Τροτέζε να τι καναδέζε. Με το καμιόνι τι ταιριάζει, στην Με τι ταιριάζει. Μπάθηχου ζευφώνη. Είμαστε όλοι στο καμινώνι. Είμαστε όλοι στο καμινώνι! Πολύ καλό! Άντε Λέω. καλό κουράγιο. Έχω να δείρο. Δύρω... Βρόμοσιό που το σαδοκύριακα. Κάντε σα έχω να γυμνάσω. Το κορμί. Έλα γεια.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 Ε, στην ορίστη πιάτσα. Oh. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι να λέει αερολογίες, λόγια και περιεχομένου, νομίζοντας ότι λέει κάτι πολύ σπουδαίο. Το ίδιο λέμε καλέ. Α, το ίδιο λέμε. Ναι. Α, το έξερα. σε ερεθίζεται με αυτά. Ναι. Ναι.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 Ο της λέει, όχι, όχι, όπα, όπα, μισό λέω, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. <laughs> Έχουμε δει διασύγκε και διαζήγη. Αυτό δεν ήταν διασύγιο, αυτό ήταν Ναι, ξεκατήνια μα. Ναι, αγαγοντάσει γυναίκα, ο άντρε στην έδρε. Καλά τώρα, συγνώμη, αν την είχε γυναίκα και είχε αυτή την ξυνήλα τη μόνιμη τη Στάτα. Δεν θα να ρίξει να χαστούκι, όχι τίποτε άλλο, να δει άμα είναι καλά, γιατί δεν αλλάζει έκφραση γιατί έχει αυτή την τη, τη ξυνήλα όλη την ώρα στι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο. Σύπνα μου. Σύμπια μου. Είσαι καλά, αναπνέει, βγάλει την ξυνήλα. Κάνα κάτι άλλο. Μήπω την άλλη και <στηνικό> τέτοιο ξεκατίνιασμα σε βασιλική οικογένεια έχει να γίνει... <σ withdrew> δεν θυμάμαι κι εγώ από τότε. Ούτε ο Κάρολο με την Ταϊάνα τόσο. <στηνικό> Ένα ελπιδοφόρο μήνυμα όμω ήταν αυτή η είδηση του χωρισμού. <στηνικό> Έμεινε ελεύθερο το κορίτσι μου. Δεν ξεχνώ. Είμαι ελεύθερο να την κυνηγήσω όπω νομίζω. Να <στηνικό> μπράβο. Και να τη ρίξω. Χάμω. Το μαλλί πώ είναι. Κι αυτινή. Χάλια και αυτινή σαν και τη άλλη. εγώ δεν έχω μαλί. Για να σε ρωτήσω κάτι. Τι. Ο δικός μα ο Πρωθυπουργό στην Ιωάνια πήγαινε να κάνει τη λάστρα. Τι να κάνει. Ενώ έχει κι άλλες ικανότητες. Απέσπε το θέμα, καγιά, Ό,τι μπορεί ο καθένα. Άκουσε τον Τη γελάστρα, τον χαιρετούρα, κάτι τέλο πάντων. Πήγε να κάνει, να ξεσκάσει, να κάνει τι δημόσιε σχέσει του, α, να νιώσει και αυτό σημαντικό. Τι να κάνει. Όχι πήγε να την προσωπεύσει και να υποστηρίξει τα αιτήματα των Ελλήνων. Είναι πρώτη φορά να καταλάβει που είδανε αεροσυνοδοί την τελευταία τρύπα του Ζουρνά να ταξιδεύει. Κύριε Λέισον. κανένα σε... Δεν βαριέσαι. <laughs> Άρα πού είσαι. Μίλα καλύτερα. σαντίζομαι! Μα τρει μήνε διακοπέ να πούμε μα έχουν γάλει στον ύφλή να πούμε και χάμω να. Παιραστικά. Τρέπει και εμεί θα γεμίσουμε μπαταρίε. Και τι θα σου μα, βάλω στην διάμεση. Τώρα να πούμε κα... λίγα μέσα κουτσομπολιό εδώ χάμω α πούμε. Ε, αφού η φυλιά τι θα κουτσου πολλέ. Έμα τρει μήνε διακοπέ. Ε, μα, τρεις μήνες διακοπές, ε πάτε... πόσο να κάνω τόσο χρειάζομαι τι να κάνω. Πα... Έχω αρχή φόρτιση Πα... μπαταρία. Έλαβε καλύψε. Ε, καλησπέρα. Καλάσαι. Καλά. Μπορώ να δώσω ένα μήνυμα από την εκπομπή, στον πιο φανατικό ακροατή. Ναι, ποιο είναι. Ε, λοιπόν, ε, ποδηλατάκια, εσύ μου κάθε μέρα αν κατάλαβε ποιο είμαι, χτυπά τηλέφωνο. Ποδηλατάκια, ποδηλατάκια ποιο λέει το Ναι, δεν το ξέρει. Ε, ρε, εγώ δεν ξέρω. Στο Α, κατάλαβα, σε κατάλαβε από τη φωνή. Α, κατάλαβα, Έχετε περάσει μαζί ένα ζωφερό καλοκαίρι. Συνάδελφοι, ξέρω αυτά τα συναδελφικά δεν τα ξέρω εγώ. Νταλικέρι και εσύ. Να σου πω. Φαντάζομαι το κρεβάτι πίσω δεν πάει χαμένο στην Ταλίκα. Όχι καθόλου. Τσικά, γιατί να πάει χαμένο. Είναι τυχαίο που έχετε κρεβατάκι πίσω και που έχετε και κουρτίνα μπροστά στα τζάμια. Έλα, άντε. Είμαστε ανοιχτοί σε όλε τι εκδοτάσει. Σε όλε τι πόρτε. Κατάλαβα. Να σου πω. Πού πάνε τα αγόρια. Ε, στην καλαμάτα. Όχι, καβάλα. <laughs> όχι, όχι, καλαμάτα. Πω. Καβάλα είναι το πώ πάνε, σωστό. <laughs> πώ πάνε έτσι. τα αγόρια πρέπει να πω. Ε, έμαθα ότι πήγαν εκεί κλακκάδωροι και λέγανε γιαρά-γερά να, γερά να φύγει δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Μπερδευτήκανε, αλλά, φύγει... αλλά τέλο πάντων. Μπερδευτήκανε. Τώρα στη δεξιά, να φωνάζει να φύγει δεξιά. Ε, αποστολή μου, για... αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί να φύγει με, με το 8 αυτοί, τι θα κάνουμε με το 8 για να μου, με ένα 8 τι κάνει. Με, με ένα 8 σε γράφει η τροχιά, μα κάνει 8ρια. <χω> για αρχή. Αλλιώ κουλούρια πολύ όμορφα σε σχήμα. σου λέω, τι άλλο κάνει με ένα 8ρι, δηλαδή είναι δυνατόν. Το γυρνά στο πλάι και το κάνει κι άλλια. Πολλά. Έλα, ρε Αποστολάρα. Έλα. Δεν μπορώ ρε εσύ να ακούω τον κάθε τυρολίρδο που λένε και στη Θεσσαλονίκη να παίρνει τηλέφωνο ενώ ο κόσμο σχέεται και να μα λέει ποιο είναι γκέι, ποιο δεν είναι γκέι και το τι κάνει ο καθένα. Έχουν κάνει μια βόλτα στο κέντρο τη Αθήνα που κοιμάται ο άνθρωπο, που κάθε άνθρωπο στο δρόμο που δεν έχει να φάει. Τα, όλα αυτά τα, τα, τα ενεχειροδανιστήρια που βγαίνει ο κόσμο κλαίγοντα και το. Αυτή είναι η πώς... λεγόμενη φτωχόπο που λέμε. Δεν είναι γκέι Ο άντρα, ο αρσενικό, το αρσενικό, το α τα καταφέρνει. Δεν μένει στο δρόμο. Πρόσεξε να δει. Έχει ένας... τον τρόπο του. Ένα μεταφορέα κάποτε ναι. μου είπε το εξή. Ο οποίο ήταν και βαρβάτος άντρας άμα το πάρουμε με αυτή την έννοια Ναι με τους gay, Πώς λέει, το πήρε εσύ έχει σημασία Πρόσεξε να δεις όμως Είπε μια σοφή κουβέντα πέρα από την πλάκα Με τους γκέοι λέει να μην έχεις πρόβλημα Με τους να έχεις Και όλοι αυτοί είναι κάπως έτσι Δηλαδή δεν έχει σχέση η σεξουαλικότητα του καθενό. Και επίση βλέπω για όσους γυρνάνε και λίγο στο κέντρο πολι... Υπονοείς δηλαδή ότι μπορεί ο μέσος νοικοκυρέος να είναι Στην ψυχή ναι, υπονοώ, γιατί όταν βλέπει τον κόσμο παιδιά που έχουν πέσει στα ναρκωτικά, ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και σου λένε σου ζητάνε με το κεφάλι κατεβασμένο ένα τσιγάρο και σου ζητάνε συγνώμη για ένα, για ένα τσιγάρο. Και για ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, που βλέπει ότι είναι στερημένοι και παρά όλα αυτά απλοί άνθρωποι Θαματάνε σε περίπτωση και παίρνουν ένα κουρασάν και ένα νερό και δίνουν στο... στον κάθε άστρο οτιδήποτε. Οι πολιτικοί που περνάνε με τα κουστομάκια του, είδα τον Πλασκοβίτη, είδα τον παλιό τον παπαδόνα, είδα τον Κουκοδίου. Και περνάνε δίπλα και βλέπουν του ανθρώπου κάτω. Κάτω στο δρόμο, βρώμικου και ανήμου. Και καμαρώνει. Σου λέει Όπιακαν κατάφρη πολιτική μου. Πώ γίνουν μετά, <χι> μάλλον κάπω καμαρώνουν, πώ βγαίνουν μετά και ζητάνε ψήφο, δηλαδή είναι τόσο καλή άνθρωποι που ήταν. Πληρώσει κανεί. Δεν περνάει. Επιθεώρηση στα έργα του. Τέλο πάντων, να με συγχωρεί για την αγανάκτηση.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 Να σου πω κάτι. Ναι. Ε, τώρα την πέφτουν όλοι στο Βενιζέλο. Ακού τώρα. Βρήκανε δηλαδή έναν πεσμένο στο χώμα, αδύναμο σπουργητάκι και το χτυπάνε. Έλεω, να το χτυπήσω όταν είναι δυνατό. Στα πόδια του. <χε> Ποτέ. Ντάω. Να θυμίσω κάτι. Ότι τον νόμο προεγευθύνη υπουργών ο Βενιζέλο τον έκανε, αλλά αυτοί τον ψηφίσανε. Επίση το χαράτσι. Ο Βενιζέλο το, το έκανε, το πρότεινε, αλλά αυτοί τον ψηφίσανε. Τα μνημόνια δεν τα ψήφισε ο Βενιζέλο. Όλοι μα δεν τα ψηφίσανε. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Καλέ. Λάδει ο άνθρωπο. Καλά που είστε κι εσεί και, και υπάρχ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 Ούτε χωρισμένο είμαι, ούτε άρης, ούτε λαμόγιο της ενέργα. Κύριε Απόστα, καλησπέρα. καλησπέρα. Είμαι επαγγελματία στον κλάδο του τουρισμού και θα ήθελα να πω κάτι για αυτά τα 20 εκατομμύρια. Τι επαγγελματία, το έλεγε επαγγελματία. Προμηθεύω τα τουριστικά καταστήματα με τουριστικά προϊόντα. Αχ, αυτά τα ρε, ωραία μαγνητάκια, τι ωραία τσολιαδάκια και ακρόπολε κάνετε. Αυτά τα αγκία, αυτά τα γάλματα Αυτά που σα πάσανε τα χέρια, τα γάλματα Δηλαδή, Τωλιά. τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο στιχάματα με τι αειδίε που είχετε γεμίσει στον τόπο. Λίγο αισθητική Τωλιά. δεν μπορούσατε να έχετε. Τα που φτιάχνουν στην Κίνα.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 20 εκατομμύρια παραπάνω μαγτάκια από ό,τι έκανε συνήθω. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω τώρα. Έκανε σουβενίρ, κιπε. Μιλάω με του πελάτε. Φαντάσου μιλάω από Αλεξανδρούπολη μέχρι και χανιά, από Κέρκυρα μέχρι και κάρπα. Τερπατάμε απέξω από τα μαγαζιά, όλοι αυτοί ή 20 εκατομμύρια εγώ θα σου πω. Σά ζώποι, κανεί δεν μπαίνει, κανεί δεν ψονίζει, κανεί δεν τρει ταβέρνε. Μου κάνει μεγάλη μήκο αυτό που λέει. Περάνω να απ παίξω από τα μαγαζιά και κυκλοφορούν όλοι σα ζώποι. Κανεί δεν ασχολήθηκε με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήρθαν, θα κάτσουν, πού θα μείνουν, τι κατανάλωσαν, κανεί. Μόνο ο αριθμό αυτό ο απόλυτο.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 πλέον θεωρείται κακούργημα ε, το να εγκληματίσει απέναντι σε ζώο, να δικαστεί και να φυλακιστεί και να του βάλουν και τα τέσσερα πόδια της καρέκλας στον κόβο στη φυλάκη <ΣΣ> Τι χολεί ο Καλαμούκης για το ΣΥΡΙΖΑ που την αγοράζει, δε φίλε. Κάθε τρει και λίγο έχουν φτάσει το κουκουέ στο 4,5%. Καλά, και το ΣΥΡΙΖΑ πόσο είναι, 4% Ά. είναι. Το άλλο είναι Πασόκη. Άστον, άστον είναι αυτό, ικανοποιείται. Να σου πω κάτι, mm. ο, η εταιρεία Μωρέα με τα διόδια που την έχει ο Μπαρμαγιόργο, γιατί ζητάει κάτι εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο, θα του χρωστάει, θα του έχει να ξέρω εγώ, δεν ή για είναι. να φτιάξουν του δρόμου ποτέ. Α, δεν yeah. μου λέει, δεν είπε, γι' αυτό είπε ο, το πρωτοπαλίκαρο του. Bobola, o ty nawyki maśmy ki to my Oj No że O, o, o, o